Υπότιτλοι μου αδελφοί, και θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά επειδή το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο μας κήρυγμα σας έχω πει λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες εποχές σας έχω πει ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς που όπως φαίνεται πλέον ξεκάθαρα η Εκκλησία μας, η αλήθεια του Ευαγγελίου, ο Κυριός μας, οι πίστης μας βάλλονται από παντού. Βέβαια θα πρέπει να το πω λίγο πιο σωστά, δεν βάλετε ούτε η Εκκλησία, ούτε η πίστη, ούτε ο Κύριος, ούτε η αλήθεια. Ουσιαστικά βάλετε η ψυχή μας. Αυτές οι αλήθειες οι μεγάλες δεν παθαίνουν τίποτα. Φυσικά ούτε ο Κύριος θα πάθει τίποτα με το να τον υβρίζουν κάποια παλιοντόμαρα ούτε η Εκκλησία μας θα πάρει τίποτα ούτε η αλήθεια θα πάψει να είναι αλήθεια ούτε η Αγία μας πίστη θα αμβληθεί στο παραμικρό εάν κάποιοι δεν την αποδέχονται το πιο σωστό λοιπόν είναι ότι βάλετε η ψυχή μας βάλετε και σε αυτή την ψυχή ουσιαστικά ποντάρουν οι άπιστοι και οι άθλοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον αυτή της Αγίας Ψυχής αυτού του κομματιού του Θεού που κάποια στιγμή θα το καλέσει ο Θεός κοντά του αυτό το κομμάτι αυτή την ψυχή για να δώσει λόγον για τα πεπραγμένα του και να απολαύσει ή των μισθών των αγαθών του έργων ή των μισθών των κακών του έργων. Επεράσαμε πολλά και θα έλεγα μάλιστα μαζεμένα. Και σήμερα διάβασα στην εφημερίδα ότι ήρθε άλλο τσουνάμι. Είδατε ήρθε η κάψις των νεκρών μετά από πάνω ήρθε το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Στη συνέχεια, με διαφορά πολύ λίγων ημερών, έρχεται ο κώδικας Νταβίντσι. Στη συνέχεια, με πολύ πολύ λίγες ημέρες διαφορά, έρχεται, είδατε, το ζήσατε όλοι φαντάζομαι, το ακούσατε, αν δεν το ζήσατε, η επιβράβευση σε των τεράτων που πήραν την πρώτη θέση στα τραγούδια, αυτό δεν είναι τυχαίο και πρέπει να το παρακάμψουμε. Αυτό δείχνει αφλοιότητα, αλλά δείχνει ότι ο κόσμος πλέον μπήκε σε άλλη διάσταση και εποχή, δυστυχώς, είναι αυτή την οποία την αναμασάνε όλοι στο στόμα τους η λεγόμενη νέα εποχή αυτά τα τέρατα που βγήκαν εκεί στην τηλεόραση η δε και δε εκείνοι οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα πρότυπα για τους νέους για τα παιδιά τα δικά σας και τα εγγόνια σας μην απορρίζετε όταν σε λίγα χρόνια σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια θα δείτε τα παιδιά σας να ντύνονται κατά αυτόν τον τρόπο να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο να κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο και να έχουμε πλέον ένα άλλο είδος μόδας τη μόδα εκείνη που θέλει τον άνθρωπο να κινείται και να μασκοφορείτε σαν διάβολος αλλά και να ζητάει τη δύναμη του διαβόλου για να κινείται αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία και σας είπα σήμερα είδα άλλο Στη τηλεόραση. καινούριο τσουνάμι και αυτό το τσουνάμι είναι πρωτεσταντικής προελεύσεως και ήδη ήρθε λέγει στην Αθήνα μια νέα αίρεση που αποκαλείται να σπάσουμε τα δεσμά της δίθεν αλήθειας ήρθαν δηλαδή να διαλύσουν την Αγία μας Ορθόδοξη Πίστη θέλοντας να αποδείξουν στους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι η αλήθεια της Ορθοδόξης Πίστεως ήταν δεσμά. Οι Χριστιανοί ήταν δούλοι και όχι ελεύθεροι και ήρθαν αυτοί να σπάσουν τα δεσμά της Ορθοδοξίας για να σας απελευθερώσουν δήθεν. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχονται α, απανοτά τα χτυπήματα. Βεβαίω παρηγοριά μα είναι τι, Πάντοτε ο κυριό μα. Πάντοτε το γλυκίδα των του πρόσωπων και η γλυκιά του αγάπη. Παρηγοριά μα είναι το άγιο φω που σα είπα ότι και φέτο δεν μα το αποστέρισε. Εκεί θα ακουμπάτε, σας το έχω ξαναπεί. Κρατήστε το άσβεστο και μέσα στα σπίτια σας, αλλά προπάντων και μέσα στη καρδιές σας. Εκείνο θα βλέπετε, εκεί θα στηρίζεστε, εκείνο είναι το θαύμα των θαυμάτων και το θαύμα των αιώνων. Και όταν καταλαβαίνετε κάποιες στιγμές ότι διασαλεύετε και παρασαλεύετε η πίστη σας... Εκεί, εκείνη τη φλογίτσα θα κοιτάτε. Εκείνη η φλογίτσα την ουρανοκατεύατη, εκείνη τη φλογίτσα που δεν είναι μια φλόγα τυχαία, μια φωτιά, αλλά είναι ο ίδιος ο Κυριός μας. Μας επεσκέφθη ο Κύριος με την εκταφή του ολόσωμου σκηνώματος του Γέροντα Βυσαρίωνος, και θα μας επισκεφθεί και άλλο. Διότι όσο ξέρουν οι βρομερές και άθλιες και άθεες και αντίχριστες δυνάμεις να εφευρίσκουν τρόπους για να βάλουν κατά τις Αγίας μας πίστεως και τις ψυχής μας όπως σα είπα το ορθότερο έχει και ο Κύριος τους δικούς του τρόπους να γκρεμίζει σαν χάρτινα κατασκευάσματα να Όλα αυτά τα οποία πάνε να στήσουν αυτοί και να μα ανοίγουν τα μάτια. Προσέξτε όμως, αδελφοί μου. Προσέξτε, διότι θα χτυπήσουν οι άπιστοι και οι άφλιοι και οι άθεροι και οι αντίχρηστοι, θα χτυπήσουν σε πολύ ευαίσθητα σημεία μέσα μα. Και προσέξτε εκεί τις επιλογές σας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος. Και επειδή σας είπα μέσα σε ένα μήνα είχαμε αυτά τα 6-7 απανοτά χτυπήματα της απιστίας και της Αθεία είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα επακολουθήσουν, ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι, που ξέρουν οι άπιστοι ότι ο λιγοριο λόγος του Θεού, τα κηρύγματα αραιώνουν, τα κατηχητικά πάγουν. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν ρεσίταλ, θα δώσουν τα πάντα προκειμένου να σκαρφιστούν νέους τρόπους και να βγάλουν νέα πυροτεχνήματα προκειμένου να σας εντυπωσιάσουν και όπως είπα να γκρεμίσουν μέσα σας τα στηρίγματα της πίστεώς σας. Και αυτό το οποίο θέλω να σας δώσω, σας είπα, είναι κάτι το πολύ ευαίσθητο. Θα χτυπήσουν σε κάποια ευαισθησία που έχουμε όλοι μας. Και η ευαισθησία είναι στον οικονομικό τομέα. Εκεί θα πάει το σύστημα. Βρισκόμαστε μακάρι όχι μακάρι δεν θέλω να πω να διαψευστώ κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό υποθέτω όμως ότι βρισκόμαστε σε αποκαλυπτικέ ημέρες μπήκαμε πλέον σε μία ρότα η οποία ρότα μας οδηγεί σε αυτό που έχει προβλέψει ο Κύριος και μας έχει προειδοποιήσει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου αλλά και με τα Άγια του Λόγια ότι θα έρθει καιρός που οι Χριστιανοί θα πρέπει να διαλέξουν ή τον Χριστό ή τον Μαμονά. Αν ήταν να διαλέξουμε ή τον Χριστό ή τον Σατανά εύκολα οι άνθρωποι θα διάλεγαν τον Χριστό αν όχι όλοι τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ όμως η επιλογή δεν είναι μεταξύ Χριστού και Σατανά η επιλογή είναι Χριστού και Μαμονά δηλαδή το Χριστό ή τα λεφτά. Και εδώ ακριβώς θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι του Σατανά και του Αντιχρίστου. Και εδώ ακριβώς θα κλειφθούμε να κάνουμε τη δύσκολη επιλογή. Μας έφτιαξαν δυστυχώς ανθρώπους των χρημάτων. Μας έφτιαξαν δυστυχώς ανθρώπους του Μαμονά. Κάποτε εσείς που με ακούτε εδώ κάποτε εσείς μεγαλώσατε χωρίς λεφτά, εγεννηθήκατε μέσα σε καλύβες και μεγαλώσατε μέσα σε πολύτεκνες οικογένειες που όπως εσείς οι ίδιοι ομολογείτε μεγαλώσατε σκεπασμένοι όλοι με μια κουβέρτα και κοιμώντας κατάχαμα και πάντοτε μέσα στην καρδιά σας υπήρχε η αγάπη του Θεού. Περάσατε από δύσκολες εποχές και κυρίω σας υπενθυμίζω την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Ελληνοϊταλικού και Ελληνο-Γερμανικού Πολέμου Περάσατε την κατοχή και βλέπετε ότι ο Κύριος δεν σας εγκατέλειψε και δεν σας εγκατέλειψε διότι η Είχαν μέσα τους την πίστη του Χριστού, την αθώα, την ανώθευτη, την ευλογημένη πίστη. Εκείνη την πίστη η οποία δεν στεκόταν στα λεφτά. Ήταν η πίστη η ευλογημένη που άφηνε ο πατέρας και η μάνα τα παιδιά στο Θεό. Σήμερα δυστυχώς τα παιδιά τα μετράμε με τα ευρώ. σήμερα δυστυχώ τα παιδιά τα μετράμε με τα ευρώ ο πατέρας και η μάνα νομίζουν ότι το παιδί είναι δικό τους κατόρθωμα δικό τους κατασκεύασμα και το φτιάχνουν όποτε θέλουν έτσι νομίζουν έτσι τους έμαθε η τηλεόραση έτσι μας έμαθε αυτός ο χιδαίος δάσκαλος που έχουμε όλοι μέσα στα σπίτια μας και δυστυχώς μας έκανε ανθρώπους του, των χρημάτων. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάποτε όταν ρώταγες στους γονείς πόσα παιδιά έχεις σου έλεγαν τέσσερα, πέντε, δέκα, 12, του Θεού πάντα όμως. Δεν το παρέλειπαν ποτέ αυτό. Είχαν βεβαιότητα μέσα τους. Η συνειδησή τους τους βεβαίωνε ότι τα παιδιά από το Θεό ήρθαν και εκείνος θα τα συντηρεί και γι' αυτό έβλεπες και πεινασμένου ανθρώπους και φτωχούς και ελεηνούς και ρακέντητους οι οποίοι όμως δεν καταδέχονταν να αμαρτήσουν και να κάνουν το παιδί προσωπική τους υπόθεση Σήμερα όμως πήραμε τα παιδιά στα χέρια μας και τι κάναμε εσείς πήρε το Τα καταστρέψατε τα παιδιά Εσείς νομίζετε ότι θα τα μεγαλώσετε Εσείς νομίζετε ότι θα τα κάνετε Ανθρώπους σπουδαγμένου. Εσείς είπατε ένα δυο Γιατί τόσο βγαίνουμε Για να μπορέσω να το μεγαλώσω Όπως πρέπει Και να το κάνω άνθρωπο σωστό έτσι δεν λέγατε Έτσι ε, λοιπόν τώρα Ιδέτε Τους καρπούς των, παιδι, των έργων σας Ιδέτε τους νέους Τραβάτε να τους μαζέψετε από τα ναρκωτικά. Τραβάτε να τους μαζέψετε από τα νυχτερινά κέντρα. Τραβάτε να τους μαζέψετε από την πορνεία και τη μιχία, Τραβάτε να τους μαζέψετε από τα διαζύγια, Τραβάτε να τους μαζέψετε γιατί δεν ξέρετε που βόσκουν. Και επειδή έχετε μέσα σας χριστιανική συνείδηση, σας τρώει η ανησυχία. Τι θα γίνει αυτό το παιδί? Παππούλη εκκλησία δεν πάει. Καλός είναι αλλά εκκλησία δεν πάει. Παπούλι καλός είναι αλλά βραστημάει το Χριστό και την Παναγία. Παπούλι καλός είναι αλλά δεν κάνει σταυρό. Όλα αυτά ήρθαν ω αποτέλεσμα αδελφοί μου. Και θέλετε να σας πω και ένα τελευταίο. Θα ήθελα ο λόγος μου σήμερα να είναι πιο χαροποιός αλλά σας με τρώει και μένα η αγωνία και η ανησυχία όχι για τις ημέρες που θα έρθουν, ο Κύριος το γνωρίζει αυτό αλλά η ανησυχία και η αγωνία να σας ενημερώσω να ξέρετε διότι το βάρος που έχω επομιστεί που μου έχει βάλει η πλησία στους όμους, μου, είναι τεράστιο και ξέρω πολύ καλά ότι θα δώσω λόγος των Θεών για το παραμικρό λάθος που θα κάνω εσκεμένα απέναντί σας ή για τον οποιοδήποτε λόγο που θα αποκρύψω από τα αυτιά σας. Έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Θα έρθουν οι δύσκολες ημέρες και μάλιστα πολύ πιο δύσκολες από όσο φαντάζεστε. Θα έρθουν οι ημέρες εκείνες κατά τις οποίες ο Κύριος θα έρθει να μαζηγήσει. Να ειδεί πόσων καρατίων χριστιανοί είμαστε. Όπως εσύ ζυγίζεις το χρυσάφι, όπως θε να ζυγίσεις το δαχτυλίδι που πήρες ή το σταυρό, τον χρυσό που έβαλες στο λαιμό σου, και καμαρώνει, όταν διαβάζεις ότι είναι όσο το δυνατόν περισσότερα καράτια. Έτσι και ο Κύριος θέλει να ειδεί πόσων καρατίων χριστιανοί είμαστε. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, πιστεύω ότι βρισκόμαστε στις ημέρες του ξεκαθαρίσματος, της διευκρίνησης. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στις ημέρες εκείνες, μέσα από τις οποίες ο καθένας μας καλείται να βάλει την υπογραφή του, στο αν όντως αποδέχεται το βαπτισμά του, αποδέχεται την πίστη του στον Κύριο, την ολόθυμο πίστη του προς τον Κύριο. και αρνείται κάθε αλυσίδα η οποία τον συνδέει και τον δένει με τον κόσμο αυτό και με τα όργανα της βρωμερής αυτής εποχής που ζούμε από εδώ και πέρα πάρτε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού σας στα χέρια σας Πάντοτε την είχατε και πάντοτε θα την έχετε. Και όταν λέω την ευθύνη του εαυτού σα, δεν εννοώ την ευθύνη του κορμιού σα. Ο Άγιο Κοσμά ο εντολό μα το λέει ξεκάθαρα. Τα πάντα λέει δώστε τα ό,τι σα ζητήσουν. Και αν σα ζητήσουν τα λεφτά σα, δώστε τα. Και αν σα ζητήσουν τα σπίτια σα, δώστε τα. Κι αν σα ζητήσουν και τα κορμιά σα, ακόμα δώστετα να θυσιαστούν για τη χάρη και την αγάπη του Χριστού και αν χρειαστούν και τα οικογενειακά σας πρόσωπα και εκείνα δώστε τα. Εκείνο λέει που θα σας ενδιαφέρει και μπορείτε και θέλετε να το κρατήσετε είναι δύο πράγματα, ο Χριστός και η ψυχή. Αυτά τα δυο φυλάχτε τα λέει ω κόρηνο φθαλμού διότι αυτά όσο και να θέλουν όσο και να προσπαθήσουν δεν μπορούν να τα πάρουν εκτός και αν θέλετε να τα δώσετε οικειοθελώς με τη δική σα την προαίρεση επομένως αγαπητοί μου αδελφοί ήρθε η ώρα να δοξάσει ο Κύριος την εκκλησία του και τώρα θα ειδείτε και θα καταλάβετε ότι η εκκλησία δεν είναι οι παπάδες και οι δεσκοτάτες που νομίζατε και που νομίζουν κάποιοι οι οποίοι πιάνοντας τους παπάδες και τους δεσπατάδες νόμιζαν ότι κρατούν την Εκκλησία υποχείριό τους και την ύβριζαν και την περιέπεζαν. Τώρα θα ειδείτε ότι η Εκκλησία είστε εσείς. Εσείς όλοι οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και αδιαρετού Τριάδος. Και εσείς πλέον... Από σας εξαρτάται να δοξαστεί η Εκκλησία. Όπως κάποτε η Εκκλησία στους χρόνους των διωγμών εδοξάστηκε στα αίματα των μαρτύρων και των Αγίων και μέσα στα 300 χρόνια των πρώτων μετά Χριστών διωγμών έχουμε 11 εκατομμύρια Αγίων μαρτύρων οι οποίοι σφαγήσαν για την αγάπη του Χριστού Αγίων μαρτύρων τους οποίους εμείς μέχρι σήμερα τιμούμε ως Αγίους και τους προσκυνούμε ως Αγίους και αυτό είναι ένα δεύτερο τεράστιο θαύμα γιατί βλέπετε όταν πεθαίνει κάποιος ξεχνιέται εδώ όμως πέθαναν οι Άγιοι μάρτυρες εδώ και δύο χρόνια και όμως όχι μόνο δεν ξεχάστηκαν αλλά και όλο και περισσότεροι σπέβδομαι στη μνήμη τους και στις εκκλησίες τους Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία να δοξάσουμε την Εκκλησία Του με τη συμπεριφορά μας με την υπομονή μας με την αγάπη μας σε Αυτόν ακόμα και με το ίδιο μας το αίμα και με οποιαδήποτε άλλη θυσία θα κληθούμε να δώσουμε και να θυσιάσουμε προς χάρη δική Του Θα μου πείτε παπούλι μας τρομάζεις αν σα τρομάζω, λυπάμαι, αδελφοί μου. Και δεν λυπάμαι γιατί σα τρομάζω, λυπάμαι γιατί βλέπω ότι αν τρομάζετε, δεν έχετε μέσα στη τη σωστή αγάπη προ τον κύριο. Εκείνο με κάνει να λυπάμαι. Οι άγιοι μάρτυρε που τα έδωσαν όλα για τον κύριο, μέσα στο διωγμό εχέρονταν, εκαμάρωναν, γιατί αισθάνονταν ότι ο Κύριος τους δίνει τη δύναμη, τους δίνει τη μεγάλη ευκαιρία να γίνουν μέτωχοι των αιωνίων αγαθών, να γίνουν μέλη της βασιλείας του και μάλιστα με τον πλέον εύκολο τρόπο, χύνοντας το αίμα τους για τον Χριστό. Εδώ λοιπόν προσέξτε, σας είπα δεν ξέρω πότε, έρχονται όμως τα δύσκολα, Έρχονται οι εποχές εκείνες κατά τις οποίες είπαμε θα κληθούμε να επιλέξουμε τον Χριστό ή τον Μαμονά και ο λεγόμενος Αντίχριστος τον οποίον προφητεύει και ο Κύριος και ο Απόστολος Πάτους Πα... αλλά πολύ περισσότερο προφητεύει η αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού αυτός ο Αντίχριστος θα έρθει ακριβώς με αυτή τη μορφή θα σε χτυπήσει πολύ στο πορτοφόλι σου θα σε χτυπήσει στη σύνταξη και στο μισθό και μένα και σένα και εκεί ακριβώς θα πρέπει να υπείς Κύριε ξέρω πολύ καλά ότι μέχρι σήμερα δεν με μεγάλωσαν τα ευρώ αλλά με μεγάλωσε η δικιά σου η αγάπη η δικιά σου η, η δύναμης εσύ με έφερε σε αυτόν τον κόσμο και αλλήμωνα αγαπητοί μου αδελφοί να πιστέψουμε ότι μεγαλώσαμε με τα όσα ευρώ έπαιρνε ο καθένας μας είτε σαν σύνταξη, είτε σαν μισθό, είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Ο Κύριος μας είναι ο ίδιος. Ο ίδιος εκείνος Κύριος, ο οποίος στους Εβραίους και τους έβγαλε από την Αίγυπτο είναι εκείνος ο Κύριος που τους πέρασε 40 χρόνια μέσα στην έρημο και είχε αναλάβει ο ίδιος και τους τάιζε και τους κότιζε και τους έπλαινε και τους ενδιαφερόταν και φυσικά αυτό μη σας διαφεύγει ποτέ επίτηδες ο Κύριος τους πέρασε από την έρημο για να μην μπορέσει κανείς σήμερα να πει «Ρε τι μας λες, κάπου θα βρίσκαν κάτι, θα ψωνίζαν» «Ελάτε να πάμε μαζί σε εκείνη την έρημο μέχρι σήμερα» που και σήμερα σε κάποια χιλιόμετρα, σε κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μπορεί να βρει κάποιος κάποια καντίνα αλλά τότε δεν υπήρχαν καντίνες Μια τεράστια απόσταση από την Αίγυπτο μέχρι τα Ιεροσόλυμα αυτή την βάδισαν επί 40 ολόκληρα χρόνια και επίτηδες ο Κύριος τους καθυστέρησε 40 ολόκληρα χρόνια για να τους δείξει και να μας δείχνει ότι πουθενά αλλού δεν θα έβρισκαν λύσεις τα προβλήματα τα αναγκαία, τα καθημερινά, τα βιωτικά τους προβλήματα παρά μόνο μέσα από την αγάπη του των Θεών και τους το τονίζει, δεν διαβάζεται η Γραφή, αν έχετε την Παλαιά Διαθήκη και σας συνιστώ να την πάρετε. Γιατί να μην την πάρετε. Γιατί να τη διαβάζουν οι χιλιαστές και να τη διαστρέφουν και να μην τη διαβάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σας συνιστώ λοιπόν να διαβάσετε το βιβλίο του Δευτερονομίου. Να δείτε εκεί ο, ο Μωυσής τα τελευταία του πόσα τους υπενθυμίζει στους Εβραίους. Θυμηθείτε τους λέγει ποιος ήταν αυτός ο οποίος σας διετήρησε τα ρούχα σας άφταρτα Μικρό πράγμα είναι. Για βάλε ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε 3 χρονών από την Αίγυπτο και έφτασε 43-45 χρονών στη γη της Επαγγελίας. Ποιος του τα διατήρησε εκείνα τα ρούχα αλλά και ποιος του τα μεγάλωρε. Είναι δυνατόν ένας μεγάλος άνθρωπος να φοράει όσο ένα τρίχρονο παιδάκι. Και όμως με τα ίδια τα ρούχα έφτασαν στη γη της Επαγγελίας Ποιος σας μεγάλωσε τους λέει τα, τα παπούτσια σας Τα σανδάλια αυτά που φοράγανε Ποιος σας τα μεγάλωσε Μήπως είχαν τις ευκαιρίες να φτιάνουν Καινούργια σανδάλια στους στην Έρημο, Ποιος σας ετάγησε Ποιος σας επότισε Ποιος σας έδωσε το μάνα Και μάλιστα κάθε μέρα το μάνα Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου που τους το παρασκευή διπλό αυτά λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί τα διαβάζουμε όχι απλά για να τα διαβάζουμε και να νομίζουμε ότι είναι ωραία παραμυθάκια όπως θέλουν να μας δείξουν κάποιοι επιτίδη βρωμεροί αλλά και βλαμένοι άνθρωποι τα διαβάζουμε για να παίρνουμε δύναμη και να λέμε αυτό που είπε ο Κύριος ότι Ιησούς Χριστός ο Απόστολος Παύλος μάλλον το είπε ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός που τότε έτρεφε τους Εβραίους στην έρημο, Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που σας διαιτήρησε μέσα στην κατοχή και μέσα στην πείνα και μέσα στην αφιότητα και σας μεγάλωσε και σας ανέχρευσε, Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός και σήμερα και εις τους αιώνας που όσο το εμπιστεύεσαι και των εαυτών σου και τους άλλους αυτό σας εφέρει σε πέρας. Είδες τι λέει στην εκκλησία μας, εκείνη η ωραία κατανοητική εκφώνησης. «Ε και αγγίλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Τι σημαίνει αυτό και τον εαυτόν σου και τους άλλους και τα μέλη της οικογένειας σου και όλους επιστέψουν τους τον Κύριο. Δεξ' ευρώ. Όχι στον πλούτο. Αυτοί που ακούμπησαν στα ευρώ και στον πλούτο θα, κατα... θα καταρακωθούν, θα γκρεμιστούν. Αυτός που ελπίζει όμως τον Κύριο και στη δυναμή του, αυτός θα είναι που τελικώς θα σταθεί όρθιος. Και δεν πρόκειται καμία σατανική δύναμη και κανένας διεφθαρμένος τύπος να τον γκρεμίσει με ό,τι και αν σχεδιάζει στο μυαλό του. Αυτά ήθελα να σας πω σαν μια εισαγωγή η οποία δυστυχώς μας πήρε λίγη ώρα αλλά πιστεύω ότι ήταν όσο το δυνατόν καλύτερη ενίσχυση σα είπα δυστυχώς διότι οι μέρες μας είναι πολύ πονηρές και πιστεύω ότι χρειάζεστε και χρειαζόμαστε όλοι να θυμούμαστε που και που αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία θα μας οδηγούν και θα μας καθοδηγούν από την πίστη στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα να συνεχίσουμε στο πρώτο τελευταίο αυτό μάθημά μας. Να συνεχίσουμε στο Ιερό Κείμενο των Παριμιών του Σολομόντος. Να σας υπερθυμίσω ότι έχουμε εξηγήσει μέχρι και τον 16 ο του 11ου κεφαλαίου των Παριμιών και με τη χάρη του Θεού και πάντοτε και με την αγάπη τη δική σας και την ανοχή σας, που ξέρω ότι θα μου δώσετε και 10 λεπτά επιπλέον, θα πιστεύ, πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε και τους σημερινούς τρεις επόμενους στίχους. Τους οποίου και αμέσως διαβάζω, γιατί δεν προλαβαίνουμε πλέον και να επαναλάβουμε και τον πε, το περασμένο στίχο. Διαβάζω λοιπόν τον 17, τον 18 και τον 19 στίχος. Τη ψυχή αυτού αγαθών ποιή ανήρελε ήμουν, ιδέα δε αυτού σώμα που ανελεείμουν. ασεβής ποιή έργα άδικα, σπέρμα δε δικαίων μισθώ αληθεία. Υός δίκαιος γεννάται η ζωή. Μου. Διογμός δε ασεβούς ει Οι τρει αυτοί στίχοι θα μας απασχολήσουν σήμερα. Και θα δείτε ότι παρότι όπως και όλο το βιβλίο των παρεμιών έχουν γραφτεί εδώ και τρεις χρόνια, θα δείτε τη στίχη αυτή όπως και όλοι όσους έχουμε δει μέχρι σήμερα. Στα 10 κεφάλαια που έχουν προηγηθεί θα δείτε πόσο επίκαιροι είναι. Και λες και μιλάνε και οι στίχοι αυτοί για το 2006 και το 2007 που θα έρθει και το 8 και δεν ξέρω πόσα ακόμα χρόνια θα επιτρέψει ο κύριος να έρθει. Ποιον λέει ο στίχος 17? Ποιον ωφελεί η ελεημοσύνη ποιον βοηθά η ελεημοσύνη εμείς νομίζουμε ότι με την ελεημοσύνη μας βοηθούμε τον φτωχό τον βγάζουμε από αδιέξοδο του ο οποίο είναι η πραγματικότητας και μας λέει εδώ ο Κύριός μας είναι ότι ο ελεήμον πάνω απ' όλα βοηθάει την ίδια του την ψυχή όταν κάνεις ελεημοσύνη δεν βοηθάς τον άλλον εκείνον άστον τον βοηθάει ο Κύριος εσύ απλώς με το ένα ευρώ που του έδωσες ή τα δύο ή τα δέκα ή τα πενήντα μην ότι τύλισες το οικονομικό του πρόβλημα. Αυτά τα ευρώ που του έδωσες ή τα είδη που το έδωσες ή το κρέας ή το ψωμί ή το τυρί ή τα λαχανικά ή τα ζυμαρικά απλώς έδειξες την καλή σου τη διάθεση. Απλώς έδειξες, έδειξες ότι ξέρεις να συμπονείς ότι βλέπεις τον άλλον σαν αδελφό και όχι σαν αντίπαλο όμως εκείνον ο Θεός επελάβετο. έτσι δεν λέει όπως και ο Παύλος. ο Θεός τον έχει αναλάβει και εκείνον εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρεις είναι ότι όχι δεν βοήθησες το φτωχό την ψυχή σου βοήθησες και αυτό που το βλέπουμε το βλέπουμε εκεί στην παραγωγή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Είδατε τι λέει ο Κύριος. Ο Λάζαρος δεν ωφελήθηκε, δεν του δώσε τίποτα. Ο Πλούσιος δεν έκανε την παραμικρή ελεημοσύνη. Ο Λάζαρος αγίασε αλλά την ψυχή του Πλούσιου την κόλασε. Την ψυχή του την έστειλε στα μαύρα άδειδα της κολάσεως Για να βασανίζεται πλέον αιωνίως Μικρή απολάψεις Του ανελεήμονος Που θα μας πει παρακάτω Πόσο θα ζήσεις για να απολαύσει τα λεφτά σου Είδατε για τον Μαμονά μιλήσαμε προηγουμένως Πόσο θα ζεις Ανάψτε το φω παρακαλώ και κάτω Ανάψτε τα φωτά και τα επάνω, και το, εκείνο, το, το, εκείνο που στριφογυρίζει, άνοιξα ένα... την κερθόνη, έτσι. Πόσο λοιπόν θα χαδείς, πόσο θα ζήσει με τα λεφτά που έχεις, μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, μέρε, δεκα μέρες, εφτα μέρες, πόσες, πόσες. τόσο είναι το καλό που προσφέρει στον εαυτό σου με το να είσαι τσιγκούνης με το να δώσεις όμως εξασφαλίζει πρώτα πρώτα για τούτη τη ζωή το ευεργετικό χέρι του Κυρίου μας το είπε ξεκάθαρα ένα δίνει εκατό σου δίνω δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό αδελφοί μου σας βλέπω που με κοιτάτε με μια απορία αδικαιολόγητη Απιστείτε στα λόγια του Κυρίου Πόσο όχι Πόσο όχι Γιατί αν δεν απιστούσαμε Στα λόγια του Κυρίου θα ξέραμε πολύ καλά Ότι όταν βλέπεις το φτωχό Θα πρέπει να σπέρνεις Με πολύ χαρά Να του δώσεις Και όχι απλώς να του δώσεις Το ένα εκατοστόν Από αυτά που έχεις Αν είναι πράγματι φτωχός Να του δώσεις όλα Έτσι ο Χριστός δώσεις όλα για να δείξεις ότι είσαι ανεξάρτητος και δεν εξαρτάσαι από ειδικά πράγματα έτσι δεν τον ζύγησε τον πλούσιο νεανίσκο τι του είπε, θυμάστε θέλω Κύριε λέει να πάω στον παράδεισο να κερδίσω να κληρονομήσω τη βασιλεία του Θεοτών Ρανών τις τη της ξέρεις, του λέει ο Κύριος Λέει, «Κύριε, τις εντολές της τυρώ». Μάλιστα. Πήγαινε λοιπόν να πουλήσεις ό,τι έχεις. Δώστε στους φτωχούς και ένα κοντάμι. Τι κάνανε οι Άγιοι Απόστολοι? Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε οι Άγιοι Απόστολοι. Τι είπες τον Απόστολο Ανδρέα την ώρα που ετοίμαζε τα δίχτυα του γιατί? Για να φάει να βγει στην αγορά να πουλήσει τα ψάρια του. Και στον Απόστολο Πέτρο, τι του είπε, Αφήστε τα κάτω, έλα κοντά μου. Βλέπετε εκείνοι με τι εμπιστοσύνη τον ακολούθησαν. Δεν του είπαν κύριε, Και τι θα φάμε, Να φύγουμε κοντά σου και τι θα κάνουμε, Τι θα μα ταήσει. Γιατί αυτό θα πει ο κάθε σημερινό άνθρωπος και ακόμα πολύ περισσότερο και ο χριστιανός ακόμα δεν θα έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη στα χέρια του κυρίου. Τι θα φάω, ωραία, έρχομαι κοντά σου. Βλέπει οι άγιοι Απόστολοι, εμπιστεύτηκαν με πιστά τα μάτια τον κύριο Γι' αυτό και του ανέδειξε κορυφαίου μέσα στο στερέωμα των Αγίων. Δεν έφεραν τέτοια αντίρρηση. Ο Πέτρος βλέπετε εγκαταλείπει τη γυναίκα του. Εγκαταλείπει τα παιδιά του. Εγκαταλείπει τους εγγύησεται ο παντρεμένος ο Πέτρος. Και πάει κοντά στον Κύριο. Ο Ανδρέας αφήνει τη δουλειά του. Για θυμηθείτε τον Ματσαίο που του μίλησε ο Κύριος και του λέει ακολούθημη. Και εκείνο σηκώθηκε αμέσως από το τελώνιο. Γιατί ήταν τελώνεις και κονόμαγε πολλά λεφτά και άφησε τον τελώνιο με τα λεφτά στη θέση του και αυτός ακολούθησε αμέσως τον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν αυτό θα μας σώσει ιαίως αφοσίωσης αγάπη μας προς τον Κύριο. Να περιφρονήσεις τα υλικά να είσαι ξεκρέμαστο. Να είσαι ελεύθερος. Εγώ δεν λέω να τα πουλήσεις. Όχι. Εγώ λέω όμως να είσαι ανεξάρτητος. Και να είσαι έτοιμος να τα χάσεις. Αυτός το λέω. Να μην είσαι δέσμιος. Να που έρχομαι στο θέμα μου. Γιατί άμα είσαι δέσμιος του ευρώ τότε δεν θα γίνεις ακόλουθος του Χριστού πάντα το μυαλό μας θα γυρνάει στα ευρώ και όταν θα έρθει αυτός ο βρωμερός που θα λέγεται αντίχριστος και θα σου προτείνει και θα σου πει ή το Χριστό ή τα λεφτά εσύ ναι, θα ψιλοκοιτάς και τα λεφτά που θα σου στερούνται και τα υλικά πράγματα τα οποία θα στερηθείς Βλέπει λοιπόν, κάνει καλό στην ψυχή σου λέει ο Κύριος με τον Αίσιο Ελεοίδων. Όχι στον άλλο, Διότι ο άλλο τι να πάει σιγά με δούλησε στο οικονομικό του πρόβλημα. Την ψυχή αυτού αγαθών ποιή ελεοίδων, ανήρων ελεοίδων. Και αντίθετα η υπερέει παρακάτω. «Εξολεί δε αυτού σώμα ο ανελεήμων, δεν δίνεις γιατί θες να προσέξεις το σώμα σου, μην πάθει τίποτα, μην πεθάνει, αυτό φοβάσαι, μη σου λιγοστέψουν τα ευρώ, αυτό φοβάσαι, μήπως δεν έχεις να φας, αυτό φοβάσαι, ε λοιπόν το κατέστρεψες το σώμα σου, αυτό που νομίζεις ότι το προστάτεψες με το να μην δώσεις τα 10 ευρώ, τα 20 ευρώ, εστερήθηκες από τον Κύριο το εκατονταπλάσιο και αυτό που νομίζει ότι εξασφάλισε για τον εαυτό σου αυτό που σας είπα προηγουμένως δεν θα σου αρκέσει όχι για μια μέρα ούτε για μια ώρα πάμε παρακάτω ασεβείς λέγει ποιή έργα άδικα τι κάνει ο ασεβής λέει κοπιάζει μάταια για κάποια έργα τα οποία δεν θα τον ωφελήσουν σε τίποτα Δέστε τους ασεβείς και αν είναι μέσα στους ασεβείς είσαστε και εσείς που το απέχομαι κοιτάτε τον εαυτό σας και κοιτάξτε να γίνετε ευσεβεί. και εσείς και εγώ τι λέγει, ο Ασεβή λέει ποιε έργα άδικα. Ο Ασεβή δηλαδή κοπιάζει άδικα για κάποια έργα μάτια. Την ψυχή του δεν κοιτάει να τη φτιάξει. Να εξομολογηθεί δεν τον νοιάζει. Να πάει στην Εκκλησία δεν τον νοιάζει. Να αγαθαριγήσει δεν ενδιαφέρεται. Να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να εκκλησιαστεί, να προσευχηθεί δεν τον νοιάζει. Να νηστεύσει, όχι. Τι τον νοιάζει. Να κάνει έργα τζάπα κόπο. Τζάπα Και ποιο είναι ο τζάπα Φτιάνει σπίτια, φτιάνει δίλε. φτιάχνει αεροπλάνα, φτιάνει Φτιάχνει αυτοκίνητα, φτιάχνει το ένα, φτιάχνει το άλλο, φτιάχνει, φτιάχνει... Τι θα τα πάρει μαζί τα αυτά... Να γιατί είναι μάτια τα έργα... Εδώ δεν θέλω να πω ένας γονιός να μην αντιαφερθεί για τα παιδιά του... Αλλά στο μέτρο αδελφοί... Έχετε μία λάθος νοοτροπία και η λάθος νοοτροπία ξέρετε που την ακούω από πολλούς και δυστυχώ και από χριστιανού. αυτά λέει που πέρασα εγώ δεν θέλω να τα περάσουν τα παιδιά μου όχι να τα περάσουν γιατί εσύ τελικώς ωφελήθηκες από τη δύσκολη ζωή που πέρασες και η απόδειξη είναι ότι αυτά που σήμερα τα έχουν όλα έχουν γίνει και τεμελόσκυνα και αλύτερες να τα περάσουν τα δύσκολα και να τον δείς το παιδί σου να πεινάει και να αγωνιά γιατί μόνο μέσα από την πείνα και από την αγωνία θα τρέξει στην Εκκλησία να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού Ιδάλλου δεν θα το πειδείς ποτέ στο παιδί να μπει σε Εκκλησία Αυτή είναι η δικιά μου η νοοτροπία και ευτυχώ είναι και η νοοτροπία του Ευαγγελίου Τραγικό σα Τζάπα, κάνει τα έργα. Τι έκανε, Έκανε δύο παιδιά. Ε, Είδε. Ωραία παιδιά έβγαλε. Για να τα δω, Πού είναι, Πού ρεμπελεύουν. Πού είναι, είναι, είναι, είναι τη νύχτα. Είναι σπίτι σου. Δεν είναι σπίτι σου. Γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Τρέχουν στι καφετέριες κάθονται έξω και δεν ξέρω μήπως είναι και πουθενά αλλού, πολύ πιο ύποπτα από τις καφετέρειες αυτή ήταν η ζωή που το Αυτό αυτός ήταν ο δρόμος που το εκεί κατανάλωσες όλη σου την προσπάθεια σαν να φτιάξεις τι να φτιάξεις ένα ρεμπεσκέ τι να φτιάξεις παιδιά τα οποία θα ζουν στην πορνία. να τσιάπα Τζάπα λεφτά έδωσες να το μορφώσεις να του δώσεις ποια μόρφωση όχι του κατοικητικού τη μόρφωση όχι της εκκλησίας τη μόρφωση να του εξασφαλίσεις αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά γήπεδο, μπάσκετ, κολυβητήριο, γυμναστική χάβρα να τα μαζέψεις όλα φτιάξανε κορμιά και γίνανε αντράκια ε, και λοιπόν τι έγινε και λοιπόν τι έγινε τι τους καλλιέργησες τελικά την αθεΐα και την απιστία. Ασεβείς, το ψάχνετε τον εαυτό σας, μακάρι να το ψάχνετε. Ασεβείς ποιή έργα άδικα. Ο ασεβείς δεν ενδιαφέρεται παραπέρα από το κορμί και την ύλη. Να του φτιάξω ένα σπίτι, να τα έχει όλα, να μην κουραστεί το, το μωρό μου, να μην κουραστεί το πιτσουλάκι μου, να μην, να, μην, να μην πάθει τίποτα, να μην, να μην αγλιεύσει τα χέρια του, τα χεράκια του. Ξέρετε τι να το πρωί που έρχομαι να δω. Έρχομαι κάτι κοπέλε εκεί που δουλεύουν στα μαγαζιά και είχαν πάρει τις φουγγαρίστρες πρωί-πρωί και τις κουπές και σκούπιζαν και σκουγάριζαν και τα ξεσκονόπανα και τίναζαν τις βιτρίνες εκεί και κάναν και φτιάνανε γιατί εγώ τελειώνω νωρίς τη λειτουργία και εκείνη την ώρα φεύγω για το σπίτι μου και έλεγα μέσα μου ο Θεός να με συγχωρέσει αν κατέκρινα λέω μέσα μου ρε γυναίκες εσείς λέω αν στα σπίτια σας άραγε θα πιάνατε ποτέ σκουγαρόπανα στα χέρια σας. Αν το στο σπίτι σας για τον άντρα σας, χάρη του αντρό και χάρη του παιδιό σας, θα ξέρατε τι θα πει κονόπανο; Εσείς ρε κορίτσα, 22 και 23 και 24 χρονών και 25 και 26 και 28 και 30 χρονών, θα ξέρετε τι θα πει σκούπα. Δεν ξέρατε. Βγήκατε έξω γιατί. Για να σας πατήσουν οι άνθρωποι, να σας εξευτελίσουν, να σας αποδείξουν τι... Ότι χάρη, χάρη 500 ευρώ και 400 ευρώ και 300 ευρώ ξέρετε να ξεφτιλίζεστε. Και αυτό που δεν θα κάνατε ποτέ στο σπίτι σα να βγείτε να το κάνετε δημοσίως στον δρόμο. Και να σε βλέπει ο καθένας εσένα την κυρία, τη μεγάλη που είχες μεγάλα όνειρα να γίνει στο Βασιλόπουλο. Ε, Πράγμα λοιπόν να δείτε τα Βασιλόπουλά σα που τώρα ψάχνουν για ένα κομμάτι ψωμί τραβάτε να τα βρείτε όξο που πάνε και γίνονται ζητιάνε για ένα κομμάτι ψωμί και προσφέρονται να κάνουν και σκούπισμα και ράψιμο και δεν ξέρω τι άλλες βρώμικες ίσως και πιο βρώμικες δουλειές μπορούν να κάνουν τραβάτε να δε; εσύ που έκανες όνειρα που είναι αυτά τα θήλικα να τα είδω εδώ, εδώ πέρα να κουβεντιάσω μαζί τους Πού είναι αυτοί οι μάγκες που μου πούλαγαν πνεύμα, πού είναι αρχή να, να συζητήσουμε εδώ μαζί, να δω τι έκαναν. Πεινάνε τώρα, γυρνάνε, ερχόνται εκεί στην εκκλησία και μου ζητάνε, παπούλι; δεν έχω να φάω. Δεν το ξέρω τι δεν έχει να φάς, γιατί. Σε ο πατέρα σου ποτέ να πάει να αναργαστείς και να μάθεις να τρως. Η μάρα σου σε έμαθε, δεν σε έμαθε γιατί να μην πεινάς φυσικά θα παιδάσεις και απακουράζεται λοιπόν ο Άδικο, ενώ αντίθετα λέει σπέρμα δε δικαίων μιστός αληθείας ενώ λέει ο δίκαιος τι σπέρνει τι σπέρνει εδώ τι σπέρνει σπέρνει λέει Τέτοια έργα για να απολαύσει τον αληθινό μισθό. Ο ασεβής τζάπα κουράζεται, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Ούτε μαζί του θα πάρει τίποτα, αλλά και την ψυχή του θα κολλάσει με αυτά που φτιάζει. Ο Άγιος Άνθρωπος, ο δίκαιος τι φτιάχνει. Ε, εργάζεται για την ψυχή του ο δίκαιο. Ο δίκαιος εργάζεται για το κομμάτι αυτό που θα παραδώσει κάποια μέρα στον Θεό. Ο δίκαιος εργάζεται γιατί? Για το ονειρό του που είναι η βασιλεία των δρανών. Ο δίκαιος εργάζεται για την ψυχή του. Εξομολογείται, κοινωνεί, προσεύχεται, αγωνίζεται και αυτή τη ζωή. Γιατί η ετολή Κυρίου είναι και το εργάζεστε, βεβαίω. Αλλά εργάζεται όχι για τον εαυτόν του. Θα σα πω ένα συγκινητικό παράδειγμα. Ένα από τους γαμπρούς μου ένας από τους γαμπρούς μου είναι φαρμακοποιός μέρα στον πύργο επειδή το ξέρουν εκεί σαν άνθρωπο της εκκλησίας και λοιπά πήγε κάποτε κάποιος και του έδωσε ένα τετράδιο και του λέει διάβασέ το το κοίταξε αυτός απ' έξω λέει τι είναι αυτό αυτό λέει είναι το τετράδιο λέει που άφησε πίσω του ως διαθήκη ένας άγιος ανθρωπάκος φτωχός και το πήρε και το άνοιξε και το διάβασε τι έγραφε αυτό το παρακαλό το τετράδιο έλεγε την τάδε ημέρα τάδε μήνας τάδε χρόνος έδωσα ένα εκατομμύριο για να παντρέψω μια φτωχιά κοπέλα από κάτω τάδε μέρα τάδε μήνα, τάδε χρόνος με τόσα χρήματα πρόλαβα μια κοπέλα που ήταν έτοιμη να πέσει στην πορνία τάδε μέρα τάδε μήνα τάδε χρόνο Έδωσα σε κάποιον πατέρα που ήταν έτοιμο να αυτοκτονίσει γιατί δεν είχε τίποτα. Τόσα λεφτά. Τάδε μήνα, τάδε μέρα, τάδε χρόνο, έδωσα εκεί, έδωσα εκεί, έδωσα εκεί, ένα τετράδιο γεμάτο. Λεφτά πολλά. Και ο ίδιο πέθανε στην ψάφη. Στην ψάφη. Και στο τέλος έλεγε όταν τελείωσε και κατάλαβα ότι θα μέθαινε έγραψε, πρόλαβε και έγραψε στο τετράδιό αυτό «Μίσθητη μου Κύριε, όταν έρθισε τη Βασιλείο σου». Αυτό δεν το ξέρε κανείς, το ήξερε μόνο αυτός. «Μίσθητη μου Κύριε, όταν σε τη Βασιλείο σου». Για σου τι θα βρει αυτός ο άνθρωπος μπροστά του. Για φαντάσου, γιατί εργάστηκε σε αυτόν τον κόσμο, για αυτό που μας λέει εδώ. Σπέρμα δικαίων, μιστός αληθείας. Έσπηρε αυτός ο δίκαιος. Έδωσε ελεημοσύνες, εσκόρπισεν, έδωσεν τις παίγνεις, υπόστον λέει εκεί η Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Για φαντάσου, εκείνες οι ψυχούλες θα το ξεχάσουν ποτέ. Για σου εκείνη η κόρη που παντρεύτηκε, η φτωχιά... Θα το ξεχάσει ποτέ. Για φαντάσου η άλλη κόρη που την κλίτωσε από την πορνεία θα το ξεχάσει ποτέ. Ποτέ δεν θα το ξεχάσει. <σκυριακά> Γιατί την έβγαλε από αδιέξοδο. <σκυριακά> Αυτά είναι τα έργα που μένουν αδερφοί μου. Αυτός είναι ο μισθός της αληθείας. Όχι εκείνα που φτιάξεις για τον εαυτό σου. Αλλά εκείνα που κάνεις για τον άλλον για να τον βοηθήσεις, να τον στηρίξεις στι δυσκολίες και στι αδυναμίες του. Και θυμηθείτε, αυτό θα είναι το κριτήριο για την άλλη ζωή. Έτσι είπε ο Κύριος. Επίνασα και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και μου δώσατε να πιώ. Ήμουν αξέρος και με μαζέψατε γρητός και με στη φυλακή και άρρωστος και ήρθατε να με επισκεφθείτε. Πάμε παρακάτω, στα πέντε λεπτά που μας απομένουν. Υιός δίκαιο γεννάται η ζωή. Ο άγιο Άνθρωπος λέει γεννιέται και έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί όχι για να ζήσει 50 χρόνια και 60 και 70 και 80 και 100 αυτό είναι λάθος έρχεται εδώ στη γη για να ζήσει αιώνια γιατί η ζωή αυτή είναι μικρή ο δίκαιος άνθρωπος ο άγιος άνθρωπος δεν κάνει όνειρα για αυτή τη ζωή γιατί αυτή η ζωή μπορεί να είναι πολύ μικρή να φύγει όπως έφυγε προχτές μια μαθητριούλα μου στο κατοικητικό στα 24 της χρόνια να φύγει τόσο γρήγορα και να μην προλάβει ούτε να παντρευτεί ούτε να σαχτεί ούτε να φτιάξει ζωή ούτε τίποτα δεν ξέρει πότε φεύγει, δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον σου ο δίκαιος άνθρωπος ο Άγιος Άνθρωπος δεν κάνει όνειρα για αυτή τη ζωή. Αυτή τη ζωή την αντιμετωπίζει σαν δώρο Θεού και λέει «Θεέ μου, βοηθήσέ με, μου έδωσε εσύ μια οικογένεια, εσύ βοηθήσέ με να τα βγάλω πέρα». Και ούτε άτιμος γίνεται, ούτε κλέφτης γίνεται, ούτε απατεώνας γίνεται και κοιτάει να τα φέρει πότα στενά, όσο μπορεί πιο στενά εδώ σε αυτή τη ζωή. Το όνειρο του δικαίου είναι η βασιλεία των βρανών. Υιός δίκαιος γεννάται η ζωή Ξέρει πολύ καλά ο δίκαιος Ότι ήρθε εδώ Για να φτάσει στην άλλη ζωή Αυτός είναι ο σκοπός που μας έστειλε εδώ ο Κύριος Αυτός είναι ο σκοπός Ο σκοπός είναι η βασιλεία των ουρανών Ζούμε Όχι για να πεθάνουμε στα 80 Ζούμε όχι για να πεθάνουμε στα 70 Ή στα 90 ή στα 100 Ζούμε για να ζήσουμε αιώλια. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσης ζωής. Και αυτό κατάλαβαν οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Για δέστε τη ζωή του Μας έλεγε ο μακαρίτης ο διδασκαλός μας. Ιωνία του Ιμνήμη. Μας έλεγε να διαβάζετε τους βίους των Αγίων. Γιατί μέσα από εκεί θα δείτε πώς πρέπει να πορεύεστε στη ζωή σας. Άμα δεις τι έκανε ο ένας Άγιος και τι έκανε ο άλλος και τι έκανε ο άλλος και τι έκανε ο Τρίτος και τι έκανε ο Τέταρτος, θα καταλάβει στο τέλος τι πρέπει να κάνεις και εσύ για να γίνεις Άγιος. Το παράδειγμα των Αγίων να είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθούμε, αδελφοί μου. Όχι το παράδειγμα των κομπιναδόρων. Όχι το παράδειγμα των ληστών. Όχι το παράδειγμα των αντίμων, των διεφθαρμένων και των πόρων που μας προβάλλει η τη τηλεόραση εκείνο που θα πρέπει να βλέπουμε και να ακολουθούμε είναι το παράδειγμα των Αγίων της πίστεώς μα. γιατί το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι πως θα πάμε στην άλλη ζωή εκείνη θα πρέπει να είναι η ανησυχία μας και ο κόπος και ο πόνος αυτής της ζωής και τα άλλα θα τα φέρει ο Κύριος έτσι δεν είπε ο Κύριος λόγος Κυρίου δεν είναι τι μας είπε να σας θυμίσω τα λόγια του ζητείτε πρώτον τι Τη βασιλεία των ρανών! Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα αφήστε τα. Και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημί. Ενώ αντίθετα λέγει παρακάτω και τελειώνω, ενώ ο ανήρω λέει Γεννάται η ζωή. Γεννάτε να, να ζήσει αιώνια διωγμός δι' ασεβούς εις θάνατον η επιδιωξη του ασεβούς πια είναι να πεθάνει αιώνια. τι επιδιώκει ο ασεβής να ζήσει εδώ καλά ετούτο, το εδώ δεν το λένε και μόνοι τους δεν το λένε δεν το λένε δεν υπάρχει λέει με τα θάνατον τελείωσε η ζωή μου είναι 40, 50, 80, 100 χρόνια τελείωσε δεν υπάρχει άλλη ζωή. Η επιδίωξη του δηλαδή ο είναι να πεθάνει. Αιόνια να πεθάνει. Ενώ η επιδίωξη του εύσευου είναι να ζήσει όνειρο. δε ασευού. Βλέπετε δεν είναι τυχαίε οι λέξει. Διωγμό ασευού. Ξέρετε τι σημαίνει διόγως, η η επιδίωξη. δηλαδή με τα μανία αγωνίζεται ο ασεβής να πεθάνει και αν τον ρωτήσεις έναν τι θέλεις, να ζήσεις αιώνια ή να πεθάνεις ξέρεις θα σου πει, επειδή ξέρει τα χάλια του όχι δεν με συμφέρει να υπάρχει άλλη ζωή να πεθάνω, να τελειώσω εδώ δεν σκέφτεται να μετανοήσει για να ζήσει αιώνια, όχι δεν θα πεθάνω να τελειώσουν να σβήσουν αυτός είναι να σβήσουν Χριστός Ανέστη τελειώσαν την αρχόμενη τετάρτη το